Η εισαγωγή στα τρει επιστολά του Ιωάννου, σε σελίδα 950. Και στα τρει ταύτα επιστολά διακρίνεται η αυτή συγγραφική φραγή, διότι ανέκαθεν έγινε σχεδόν γενικώ δεκτών, ότι προέρχονται εκ τη αυτή χειρό και διανύε. Παρέμειναν δια τούτο και τρει αχώριστοι απαλλήλων, συναποτελέσασε ιδίαν την αν κλάσιν μεταξύ πασών των επιστολών τη Κοινή Διαθήκη. Ο συγγραφέα αυτών ανήκει στου Αυτόπτας και ακροατά του κυρίου, τυλοφορεί δε αυτόν ο Πρεσβύτερο, και κατά την ομόφων τη Εκκλησία παράδοση είναι ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η πρώτη των επιστολών τούτων, αρκούντο εκτενή, εγγράφει υπό το Αποστόλιο εξ του κινδύνου των οποίων δημιούργουν στην Εκκλησία ψευδοδιδάσκαλοι, τι ΝΕΣ, ή την ΝΕΣ χαρακτηρίζονται ω και όργανα του Αντιχρήστου, και αυτοί οι αντίχροι στην υπό το Αποστόλιο οι αιρετικοί Γούτιρνουν το ότι ο Ισού είναι ιό του Θεού και ότι ενιθρόπισε και έπαθεν υπερημών πράγματι και αληθεία. Εκ τη αφορμή Τάφτη, γράψα ο Απόστολο την Επιστολή του ταύτην πιθανότατα εξ κατά τον αυτών περίπου χρόνων, καθόν συνέγραψε και το Ευαγγέλιον, έθεσε ω κύριων σκοπό αυτή το να στηρίξει τα πνευματικά του τέκνα στην αληθή πίστη και ει αδιάσπαστον επικοινωνία με τον αυτοπτόν του λόγου τη ζωή. Η Δευτέρα Επιστολή, τη Ούσα, απευθύνεται Εκλεκτή κυρία και κατακλείεται δια συντόμου χαιρετισμού εκ μέρου των τέκνων τη αδελφή Εκλεκτή Τάφτη κυρία. Κατά την πιθανότερα, γνώμην, υπό την φράση Τάφτην, ο Ευαγγελιστή, υπονοεί μεταφορικό τοπικήν την Εκκλησία και υπέρ τούτου συνηγορεί ότι φυσικότερον παρουσιάζεται και τα τέκνα τη άλλη εκλεκτής κυρίας, τα πέμποντα του ασπασμού να είναι τα μέλη άλλη την τοπική Εκκλησία. Και η επιστολή αυτή εγγράφει εξ του εκ των ψευδοδιδασκάλων κινδύνου, με τον σκοπό όπως «κατασφαλιστώσιν από αυτού η πιστη, προς τους οποίους απεστάλλει επιστολή, μέχρι σου ο Ευαγγελιστής θα ελάμβανε την ευκαιρία και αυτοπροσώπως να επισκεφθεί αυτούς». Φαίνεται δε ότι και αυτή η απεστάλλει μετά την πρώτη καθολικήν επιστολή και η τρίτη επιστολή είναι εξίσου βραχία ως η δευτέρα εγγράφει δέξα αφορμή στα ή ήτινε περιόδευων κηρύττονται στο Ευαγγέλιο και του οποίου ο Θεό Απόστολο συνιστά στην φιλοξενία των εκασταχού χριστιανών. Απευθύνεται προς Γάιον Τινά, προ τον οποίο η Δία συνιστά ο Απόστολο του περιοδευτά τούτου, παραπονούμενο συγχρόνω για κάποιον διοτρεφή, ω τη αντιπολιτευόμενο των Απόστολων, κατεδίωκεν του εξ προερχομένου και από Εκκλησία ώστις τα ειδέχεται ο αυτούς. Η επιστολή εγγράφει κατά τα τελευταία έτη της ζωής του Αποστόλου πιθανότατα εξεφέσου.